Η Ελλάδα είναι ζάχαρη Η Ελλάδα είναι ζάχαρη Γιατί λέγαμε πριν για του επενδυτές Ξέρετε γιατί έχουν το επενδυτές εδώ Οι τουρίζες πηγαίνει καλά η οικονομία Γιατί έχουμε πολιτική σταθερότητα. Στην λόγο και να πάμε γύρω γύρω φασαρία στην Ελλάδα Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε ω κόρηνο οφθαλμού. Που σημαίνει πάντα μυτσοτάκι. Να μην αλλάξει τίποτα, να μην έχουμε εκλογέ. Και αν γίνουν εκλογέ, να ψηφίζετε πάντα μυτσοτάκι γιατί μπορεί να μην είμαστε ζάχαροι, να γίνουμε κάτι άλλο. Να γίνουμε χωρί ζάχαρη. Όπω είναι ο καφέ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα γλυκά χωρί ζάχαρη. Είμαστε ζάχαροι, λοιπόν. Μιλάει για τη χώρα μα και διαλέγει αυτή τη φράση να περιγράψει το πόσο τέλεια περνάμε. Και να σου πω και κάτι. Στη Γαλλία γίνεται αυτά που βλέπετε, στη Γερμανία γίνεται αυτά που βλέπετε, στην Ισπανία κρέμεται από μία κλωστή οι κυβερνήσεις του. στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. As as η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Η Ελλάδα είναι, είναι ζάχαρη. Είναι Είναι ζάχαρη, τα καλά καρπούζα του Βαγγέλη. Είναι ζάχαρη, είναι μέλη. Τα καλά καρπούζα του Βαγγέλη. Όχι, η χώρα είναι ζάχαρη. Να την βάλουμε στον καφέ, λοιπόν, να γλυκάνουμε τι στιγμέ. Εμεί εδώ ζούμε γλυκέ στιγμέ, Όλοι σε αυτή τη χώρα που από μόνη τη είναι γλυκιά και ζάχαρη, επειδή έχει μιτσοτάκι πρωθυπουργό, επειδή έχει άδονη πρωθυπουργό, ειδικά στα νοσοκομεία. Είναι ζάχαρη η κατάσταση, ειδικά εκεί, αλλά όχι μόνο εκεί, παντού. Μια μήνυα ανασκόπηση τώρα της Ζάχαρης. Η Ελλάδα είναι... Ζάχαρη. πίνα, πίνα μεγάλη. Mm. Δεν περνάει κανένα καλά. Η σύνταξη φτάνει. Δεν φτάνει η σύνταξη ούτε για στι 15 μέρε τελείωσε. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Στου 47,3% των συμπολιτών μα, δηλαδή σχεδόν ένα στου δύο Έλληνε, διαμένει σε νοικοκυριό που είτε χρωστάει το ημίκιο, είτε χρωστάει λογαριασμού 10, είτε χρωστάει το δανειό του. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,3% και η δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 18,8%. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Μένω από κάτω από την Μου. Τρέμω με μπλούζα, με ζακέτα, με κάλτσες Μένουμε από κάτω από την κουβέρτα, μην ανάψω τίποτα. Κουζίνα δεν ανάβω, σόμπα δεν ανάβω, πετρέλαιο δεν είχα να βάλω. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. 36 ώρε χωρί ρεύμα. Με μωρό, παιδί, με ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα υγεία. Ανάβουμε τα ρεσό για να ζεστάνουμε τα χέρια μα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Κατεβάσανε όλα τα πράγματα από το σπίτι μου κάτω. Ό,τι προλάβαμε να μαζέψουμε με κλωτσοπονίδια από τα μάτια. τη μητέρα μου βγήκε μητέρα μητέρα μητέρα, στο παράθυρο και φώνασε βοήθεια με βγάζουν το σπίτι μου και την άρπαξε ένας ματατζής και τη πέταξε τη μαγκούρα για να μην κρατιέται και την πέταξε έξω το σπίτι και βγάνανε τον αδελφό μου που είχε κινητικά προβλήματα η Ελλάδα είναι ζάχαρη <συγλιανότητα> η Ελλάδα είναι ζάχαρη η Ελλάδα είναι ζάχαρη Πώ είναι δυνατόν αυτή η φωτιά να διένει σε 40 χιλιόμετρα και τώρα καίγεται η πεντέλη ζάχαρη. Είμαστε στην αναπάψεως αυτή τη στιγμή. Έχει και Αυτή είναι η επάνω πλευρά πίσω σου αριστερά είναι βρίσκια και χαλάδρι. Ζάχαρη. Το σχολείο μέσα στο νερό. Τα παιδιά και τα σώζουμε. Τα σώζουμε. Θα μην πνιγούμε. Το σχολείο είναι αυτό.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 Δεν είναι αυτά ζάχαρη, είναι κάποια αποσπάσματα, παραδείγματα, κάποιε στιγμέ τη ζάχαρη. Γιατί η Ελλάδα σε σχέση με τι γύρω χώρες, είναι ζάχαρη, όπω λέει ο αρμόδιο για τη ζάχαρη, υπουργό και όχι μόνο, και για το ζάχαρο, γιατί είναι και υγεία. Μια άλλη στιγμή ζάχαρη, αυτή την ώρα, ε, πραγματοποιείται, εκτελήσεται στα Πατήσια και λίγο νωρίτερα έξωση μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια κυρία, πετάχτηκε έξω στο δρόμο. είχαν πάει οι δυνάμεις του πάμε να υπερασπιστούν την κυρία οτιδήποτε μπορούν να υπερασπιστούν βασικά την αξιοπρέπεια όλων μας αυτό γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και οι απέναντι οι οποίοι επιτέθηκαν τελικά και χτύπησαν κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί έγινε η έξωση και είναι αυτή η κυρία που χάνει το σπίτι της απευθύνεται προς τους ματατζίδες που φοράνε κράνη. Τα μάκια, σας, εσείς, βράκι, με στα μάτια όλοι σα! Με τα κιλά! Σηκώστε τα κράτη! Θα δε βάλτε τι Σηκώστε τα! Την άλλη φορά η ΛΟΑΣ είναι ανομική σε πράγους. Τους έχω καταδικάσει. Κατεβάστε τα κράνη, βγάρτε τις ασπίδες. Ελάτε μαζί μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί κάθε μέρα και άστεγοι και να τρέχετε σε αυτά και οι κλιματίες να είναι έξω ελεύθεροι. Ένας-ένας, κοιτάξτε με στα μάτια. Κοιτάξτε με αν μπορείτε. Κοιτάξτε με που θα μείνω απόψε. Ερωτήματα. Το βασικό, το τελευταίο που έθεσε η κυρία, ήθελα να πάντα είμαι περίεργος πώς σκέφτεται ένας αστυνομικός που βρίσκεται απέναντι εκείνη την ώρα και βλέπει έναν άνθρωπο να χάνει το σπίτι του, να χάνει την ψυχραιμία του, να αδειάζουν πράγματα, να μην έχει που να μείνει, να βλέπει και τους άλλους να στηρίζουν τους αλληλέγγυους. Πώς ακριβώς σκέφτεται. Εδώ η κυρία τους κοίταγε κατάματα και απίφθηνε αυτά τα ερωτήματα. Βεβαίως, Είναι μια στιγμή ζάχαρης όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας και θα συνεχίσουμε έτσι το πανηγυρικό της ημέρας στο κλίμα πάντα Ελλάδα ζάχαρη αλλά τώρα θα το κάνουμε Ελλάδα παράδειγμα Η Γερμανία και η Γαλλία σήμερα όταν κλειδονίζονται και κλειδονίζονται στη Γαλλία η κρίση είναι κοινωνική, είναι οικονομική και είναι και παραγωγική. Yeah. Δηλαδή είναι μια κρίση τεραστίων διαστάσεων. Και είναι κυρία, η κυρία Μπακογιάννη και οι χώρες που όριζαν τους κανόνες για μα όταν ήμασταν μέσα στην οικονομική Ακριβώς. μας ε, κρίση. Ακριβώς. Είναι οι χώρες που μαστάθηκαν στάθηκαν και είναι απίστευτο... Επειδή τώρα, ακριβώ λόγω αυτή τη κρίση, παρακολουθώ και πολύ γαλλική τηλεόραση. De να λένε οι Γάλλοι παρουσιαστέ. Μα κοιτάξτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Mm. Πώ γύρισε να πέσει, Γιατί αυτό. δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε κι εμεί. Αυτή η Ελλάδα τα κατάφερε. Αυτή η Ελλάδα σήμερα είναι παράδειγμα. Μα κοιτάξτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Αυτή η Ελλάδα τα κατάφερε. Αυτή η Ελλάδα σήμερα είναι παράδειγμα. Είναι το θαύμα! Η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι το θαύμα! Θεωρείται για την Ευρώπη το μεγαλύτερο παράδειγμα προς μίμηση. Όλοι το λένε και ο Άδωνη και ο Κυριακό Μιτζωτάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη που βγήκε το Σαββατοκύριακο στη Φαϊμαυραγάνη. Έλεγε αυτά τα πολύ ωραία. Έκανε και αυτή η συγκρίση με τη Γαλλία, όπως έκανε και ο Άδωνη νωρίτερα. Τα ίδια λένε. Και ε, δεν είπε βεβαίω ότι είμαστε ζάχαροι, αλλά είπε ότι είμαστε παράδειγμα προ μίμηση. Και όλοι λένε, αναφέρονται στη Γαλλία που περνάει μια πολύ μορφή κρίση. Όλε οι χώρε περνάνε, απλά στην κάθε χώρα εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο. Και εμεί εδώ είμαστε παράδειγμα προ αυτού. Οι Γάλλοι δημοσιογράφοι λένε: Κοιτάξτε την Ελλάδα πώ τα κατάφερε να τα καταφέρουμε και εμεί να στείλουμε Τρόικα. Εμεί οι Έλληνε να στείλουμε Τρόικα στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπω είχαν στείλει και αυτοί, και να μπαίνουν βγαίνει στα Υπουργεία να του κάνουμε κουμάντο να δουν πώ θα τα καταφέρουν κάποια στιγμή και οι ίδια Η Ντόρα Μπακογιάννη τα είπε αυτά, ότι είμαστε παράδειγμα. Αλλά είχε άλλη μια συνάντηση με Ταρήφα. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα, yeah. η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει έχετε να με πληρώσετε, νόμιζα ότι θα λυποθυμήσω μες στο ταξί. <laughs> <laughs> θα καταρρήσω. Τι του είπατε. Δε... Το πέρασα και ναιές 14. Γιατί δεν τα λες, γιατί δεν τα λες, γιατί δεν τα βλέπεις. Το πέρασα και ναιές 14. Γιατί δεν τα γιατί, γιατί, γιατί. Σε ποιοιάζω. Ευτυχώς τα γερμανικά μου είναι καλά για να μπορώ να βρίζω ή σάψω. Άρα ξέρατε και τις καλές γερμανικές Γερμα... βρισκές Τι καλέ. το βρεπεύθυντε. Καλές... Καλές... Γε... Μιλάτε για εποχές, με λιγάπη. τα εξώφυλλα τώρα. Η Ελήθεια! έφαγε κάτι πουνίδια. Αυτός ο ταρύφας εκεί από την Τώρα Μπακογιάννη έγινε χαμός είπε εδώ, και ευτυχώς που τα γερμανικά της είναι πολύ καλά και μπορούσε να τον βρίσει, αλλά γαλλικά. Στα γερμανικά όμως. Και πού έμαθε τώρα τα, τα γερμανικά Και πώς θα έμαθε και τι έκανε όταν ήταν μαθήτρια. Μετά πήγαμε στην εξωρία, στο Παρίσι ήταν που δεν πάτε για ποτέ. Πού να πατήσεις τώρα, στο γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κλπ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο, όχι κατάληψη, αποχή. Α. Στην, στο, σχολείο, στο γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, ποτέ, κα... εμείς κάναμε αποχή. Και μπα περιπτώσει περάσαν τα χρόνια. Και πρόεδρο στο σχολείο. Ναι, έγινε υπουργό. Οπότε πάω, έχω βάλει το, το σακάκι μου κτλ. Και, και πάω στη Γερμανικό Υπουργείο Παιδεία. Με κοιτάζει ένα τύπο, κάθεται εκεί, με κοιτάζει, με κοιτάζει. Δεν μου, λέτε, μου λέει, κυρία Μπακογιάννη, υπήρξατε δεσποινή, μ' Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο μου λέει, δεν υπάρχει κανένα άλλο που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο. <ΡΟΣ> <ΡΟΣ> Ε, ήταν εξωρία έτσι θα την πέρναγε. Ε, χαλαρά, στην εξωρία στο Παρίσι, ο Δό Τα έχουμε μάθει όλοι και τα ξέρουμε, τα παστίτσια και τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν, όταν πήγαινε στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, μιλάμε για εξωρία, για δύσκολα πράγματα, αστεία, Έμαθα Έμαθε και δεύτερη γλώσσα. Συν τα ελληνικά, τρίτη. Μπορεί να μάθαινε και αγγλικά. Τέσσερι γλώσσε στην εξωρία έμαθε. Τώρα Μπαγκογιάννη και εσεί, αχαίρευτη που πήγατε εδώ γύρω, δεν ξενιτευτήκατε. Τα ελληνικά κι αν. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ ήταν η μόνη μαθήτρια. Έχει περαστεί και στα αρχεία. Οι Γερμανοί τα ξέρουν ανά τον κόσμο που γίνονται αναταραχέ. Μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη ω δεσπινίδα Μητσοτάκη έχει καταγραφεί να κάνει κινητοποίηση στα όρια κατάληψη, αναρχία δηλαδή και έτσι, ε, στο Γερμανικό Σχολείο των Παρισίων. Έτσι έμαθε τα Γερμανικά παρά την εποχή και έτσι αντιμετώπισε τον ταξιτζή που τη είπε: Αν είσαι Ελληνίδα, δεν ξέρω αν λεφτά να πληρώσει. Λίγο πριν, πριν κανένα δύο-τρει μήνε, είχε άλλη μια συνάντηση με τα ρήφα του Βερολίνου. Εμένα ο ταξιτζή που με πήρε την τελευταία φορά στη Δρέσδη, με πήγε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και μου λέει, Εμεί ήμασταν καλύτερα επί Και μένω εγώ, Κάγκελο. Και μένω εγώ, Κάγκελο. Αλλά. του λέει σοβαρολογείτε μετά από 30 χρόνια μου λέτε ότι ήσασταν καλύτερα στην ΔΕΝΤΕΡΟΥ λέει ήμουν καλύτερα Επικομονιστικού καθεστώτους λέει Ναι Επικομονιστικού καθεστώτους λέει Ναι Θα καταρύσω. Επικομουνιστικού καθεστώτο, δηλαδή. Ναι. Στη Δρέσδη ήταν, όχι στο Βερολίνο. Το Βερολίνο ήταν με τον άλλον που παρά λίγο να πλακωθούν οι σφαλιάρε. Πλακώθηκαν δηλαδή, απλά δεν ήθελε να μα το περιγράψει. Στη Δρέσδη, η πρώην Ανατολική Γερμανία δηλαδή, τη είπε αυτό ο Ταρίφας ότι περνούσαμε καλύτερα με κομμουνισμό. Και ακόμη δεν μπορεί να το χωνέψει και το ε, χρησιμοποιεί ω επιχείρημα ε, κατά του κομμουνισμού. Όχι, υπέρ του κομμουνισμού είναι αυτό και κατά του καπιταλισμού. Έτσι, όπω λέει τη διήγηση η η Ντόρα Μπακογιάννη με την έκπληξη που. Έχει. Όμω, ο κομμουνισμός μπορεί να ήταν καλύτερα πριν κάποια χρόνια, το λέει και ο Ταρίφα εκεί τη Δρέσδη. Αλλά όμω ο καπιταλισμό έχει ξεκινήσει από την αρχαία Έλλάδα. Ο ελληνικό λαό εφήβρεται του καπιταλισμού. Καπιταλισμό είναι ελληνικό δημιουργήμα. Η Δημοκρατία ήταν μια όχι μόνο υπεραλιστική δύναμη, όπω λένε οι και καπιταλιστική δύναμη. Είχε τραπεζικό σύστημα, ασφαλιστικέ εταιρείε, αντασφάλειε, χρηματιστήριο αγαθών. Τα πάντα. Εμπορίμασταν. Όταν πηγαίνει σε όλα τα το του εξωτερικού και βλέπετε ελληνικά αγκία γύρω-γύρω στη Μεσόγειο τη Βόρεια Ευρώπη ή πηγαίνει, έμπορε που το πλάγανε, τα πουλάγανε. Παράγαν, τα παράγαντα πουλάγανε. Δεν ήταν δημοσιοπάλληλοι οι Αργέλληνε. Έμπορεταν. Το επιχειρήν του άρεσε. Ο Θεό του ερμήζηταν. Πώ καταφέραμε να γίνουμε αυτό το πράγμα του 20ου αιώνα, αυτό είναι ένα, μια, μια ιστορική ανομαλία. Παρ' ευτό, σιγά-σιγά μετά την Πέτρι φορά Αριστερά συνήλθαμε κάπω και ξαναγίναμε αυτό που περνάμασταν. Άμα αυτό το συντηρήσουμε θα πάμε καλά. Την τραγωδία. τη φιλοσοφία και τον καπιταλισμό. Αυτά τα τρία α, ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ακούμε εδώ την ανάλυση, είναι και ιστορικός. Την ανάλυση του ιστορικού, όπως μας είπε, τότε οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν δημοσιοπάλληλοι, όπως είναι οι νέοι Έλληνες, τότε είχαν αγγεία. Και βάζαν τα λάδια μέσα, τα πήγαν από εδώ και από εκεί. Άρα καπιταλισμός, το καταλαβαίνει ο καθένας, το ξέρει ο καθένας. Άρα, αφού γεννήθηκε εδώ Ε, όχι μόνο η δημοκρατία και τα άλλα που είπαμε και ο καπιταλισμός πρέπει να τον συνεχίσουμε τον καπιταλισμό και να μην ακούμε τους ταρίφες της Δρέσδης που λένε διάφορα για τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό λοιπόν έχουμε βιομηχάνους, έχουμε και λαό, μειοψηφία είναι η βιομήχανοι, πλειοψηφία είναι ο λαός που εργάζεται για τους βιομήχανους ή για άλλου καπιταλιστές όπως τους λέμε γιατί εδώ γεννήθηκαν όλα αυτά να μην φοβόμαστε τι λέξει. Τι πρέπει τώρα να καταλάβει ο λαό σε σχέση με του βιομήχανους; γιατί οι βιομήχανοι το έχουν καταλάβει, αλλά ο λαό μάλλον αλήθεια. Είναι, είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβει μεγάλη ομάδα του ελληνικού λαού ότι αυτά τα νούμερα που φαίνονται πια καλά αφορούν και τον ίδιο και όχι μόνο το βιομήνο. Αφορούν και τον ίδιο και όχι μόνο το βιομή. <σχεδόν> αφορούν τον ίδιο όχι μόνο το γεωμήγανο. Δεν είναι μόνο ζήτημα βιωτικού επέδου θα ανεβαίνει η κατανάλωση και η οικονομία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ουσιαστική ήττα των ιδεών τη αριστερά που θα έρθει από την καλύτερη ευημερία του ελληνικού λαού, όπω θα γίνει συμμέτοχο στο αναπτυξιακό μέσμα τη χώρα. Εδώ πήραμε ένα κουνουφίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Και είναι μεγάλη ευθύνη των βιομηχάνων και των εχόντων τα μέσα παραγωγή για να μιλήσουμε μαξιστικά. Να καταλάβουν ότι αν θέλουν να δουν το μακροπρόθεσμό του συμφέρον, πρέπει να έχουν λιγότερα κέρδη και μεγαλύτερη μοιρασιά αυτό με τον πολλοί κόσμο. Πρέπει να έχουν λιγότερα κέρδη. και μεγαλύτερη μοιρασιά αυτό με τον κόσμο. Το λέω γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι την ιστορική ευκαιρία που έχουμε. Είναι ιστορικόν διαστάσεων η ευκαιρία που έχουμε να ιτηθούν οι ιδέες αριστεράς στην Ελλάδα. Είναι είναι ζάχαρη, είναι τα Θέλει να μα πει, είπε πολλά μαζί. Θέλει να μα πει ότι οι βιομηχανοί έχουν καταλάβει τι σημαίνουν τα νούμερα και τα πανηγύρια που ακόμα από του κυβερνητικού. Το έχουν καταλάβει οι δεν το έχει καταλάβει ο λαό. Δεν έχουν φτάσει αυτά τα νούμερα, δεν έχουν μετουσιωθεί σε ευμάρια για τον λαό. Ενώ για του βιομήχανους είναι δεδομένο ότι έχει μετουσιωθεί και έχει δίκιο και είναι και σωστό. Από οπότε πρέπει ένα μεγάλο μέρο του λαού. να βγάλει την αριστερή ηγεμονία από μέσα του, την ιδεολογία ή δεν ξέρω τι άλλο, κυριαρχία αντιλήψεις, στερεότυπα μύρλα και να καταλάβει και ο λαός ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα και θα πρέπει οι βιομήχανοι όμως από την άλλη πλευρά θα πρέπει με ευχές να μειώσουν λίγο το κέρδος ώστε να παραμείνουν ως γιατί Τον στεναχωρεί όλο αυτό, χολοσκάει, είναι βέρι και δεν μπορεί να το ανέχεται άλλο. Αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ώστε να απολαύσουμε όλοι τα καλά του καπιταλισμού. Ένα καλό είναι αυτό που ακολουθεί. Κοιτάξτε, εγώ κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο πρέπει να γίνει με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα και πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Ανάπτυξη, είναι να δούνε πάρα πολύ σοβαρά αυτό που ονομάζεται καρτέλ. Και αυτό που ονομάζεται καρτέλ υπάρχει. Ωρα τι πάθαμε! Δεν δικαιολογείται <laughs> σήμερα στην Ελλάδα να είναι ακριβότερο το Tide στην Ελλάδα από, από ότι στη είναι Γερμανία. στη Γερμανία. Ίστινο. Και αυτό γιατί δεν το έχουμε καταφέρει, κύριε Μπακογιάννη. Γιατί δεν το καταφέραμε. Horror, design, criminal, as as mine, Και αυτό που ονομάζεται καρτέλ υπάρχει. Και αυτό ναι. γιατί δεν το έχουμε καταφέρει, κυρία Μπακογιάννη. Γιατί δεν το καταφέραμε, Α, Έχουμε θέματα δηλαδή εδώ. μας λέει τώρα Μπακογιάννη και δεν είναι, τα έχουμε καταφέρει. Και όταν τη ρωτάει, Μαυραγκάνη, γιατί δεν το καταφέραμε, απαντάει με την ίδια ερώτηση. Γιατί δεν το καταφέραμε, υπάρχει απάντηση. Γιατί κυριαρχεί η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Και είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Πάνω από τη γραφειοκρατία, από το AI, από του αντεξιακού νόμου. Από όλα, κατά τη γνώμη Από όλα. Αν θέλουμε η να αποκτήσει ισχυρή οικονομία και η παραγωγική βάση, να έχει υψηλού ρυθμού ανάπτυξη για αρκετά χρόνια, Το νούμερο ένα από όλα είναι η ήττα τη ιδεολογική ηγεμονία αριστερά. Είναι η ήττα τη ιδεολογική ηγεμονία αριστερά. Και αυτό που ονομάζεται καρτέλ υπάρχει. You know Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ηττα της ιδεολογικής γεμονίας αριστεράς. Τότε εσύ θα μην το κάνω για να σας Καθόλου. Το πιστεύω 100%. Διότι ποιος φταίει τα καρτέλ. Δεν φταίει η ιδεολογική γεμονία της αριστεράς. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Υπουργός. Πολύ σωστά τα λέει και τώρα Και αυτό που λέγεται ελεύθερο ανταγωνισμό, τον κάνουν χαρτοκό, χαρτοπόλεμο. Το βάζουν σε ένα μηχάνημα. Αυτά έχετε δει κάτι μηχανήματα στι δημόσιε υπηρεσίε και σε άλλε υπηρεσίε. Που βάζει ένα Α4 και στο βγάζει λεπτέ λωριδούλε που δεν μπορεί να διαβαστεί και να γίνει τίποτα. Ε, έτσι έχουν κάνει τι θεωρίε ανέφικτες περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπάρχει ένα καρτέλ. Γιατί υπάρχει το καρτέλ, και έρχεται ο άδωνε να τα αποδίδει όλα τα αρνητικά. στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, η οποία αριστερά όμως, όταν χρειαστεί όπως η Τζάκρη για την αριστερά, κάνει και αυτοκριτική. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, εγώ αυτό που διαπίστωσα, κύριε Στάθη και κύριε Γολογηθά, και αυτό κάνω και την αυτοκριτική μου γι' αυτό. Μου το λέει και ο κόσμο. Καλά, 10 χρόνια εκεί, στραβωμάρα είχε, δεν κατάλαβε. Πίστευε ότι αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη αφορούσε και ήταν συνηθισμένη μόνο με συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχει λόγο να αναφέρω. Τη παλιά γραφειοκρατία τη ταινία. Όμω διαπίστωσα πρόσφατα, ε, με τα λύπη μου, ότι είναι μια βαθύτατα εμπεδομένη αντίληψη η γραφειοκρατική αντίληψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το διατρέχει οριζοντίω και καθέτο. Και κάνω και σε αυτό το θέμα την αυτοκριτική μου. και κάνω και σε το θέμα την αυτοκριτική μου. Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπια με, έτσι. Έχαμε ακόμα δεξιός μικρός, δεν υπάρχει θέμα, δεν, δεν είχαν φύτει τα ζωή μου. Μου λέω αυτά είναι μπουρθες και είμαι, είναι αμέσως κάτι έγινε τα θέλαμε δεξίως. ήμουν σε παρέες μου αριστερή, γιατί αυτή ήταν η Ελλάδα, μια αριστερή να γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η Ελλάδα είναι μια αριστερή χώρα. Γιατί η δεξιά είναι Κιλά δεν μπορεί. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά με διάφορες μορφές, αλλαγή γραβατών και η γη, τα εγγόνια και οι υπόλοιποι. Γιατί η δεξιά είναι δουλάκια. Της Πρεσβείας, παλιότερα, των Αμερικανών, των Άγγλων πιο παλιά, των Αμερικανών μετά, των Γερμανών, τη Τρόικας και οτιδήποτε άλλο προκύψει στην πορεία. Γιατί η δεξιά ξεπούλησαν τα πάντα. Γιατί η δεξία ήταν μαυρογιαλούρη της Μίζας και της Ρεμούλας. Μέχρι και έγινε που περιγράφει πολύ σωστά τι ακριβώς και πώς λειτουργούσαν. Γιατί είναι η δεξία τα σκεπάρνια και, και εμποριφτίνιας. Ίσως για όλα αυτά να μην μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο κάποιος γίνεται αριστερός και είναι η Ελλάδα αριστερή όπως λέει ο ίδιος. Και πάντα επικαλείται το παράδειγμα του... ΣΥΡΙΖΑ, το 15 πώ κυβέρνησε, βάζει όλη την αριστερά κάτω από τι φτερούγι ξεποπουλιασμένε πια του και τότε βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, ιδεολογικέ και άλλε, και νομίζω ότι έτσι δικαιολογούνται πολλά και έτσι θα ξεπληθούν και πάρα πολλά από τα εγκλήματα και τα ε, όλα τα υπόλοιπα που παρέχει απλόχερα αυτό που λέμε δυτικό τρόπο ζωή στι κοινωνίε σήμερα, και όσο και τα χρόνια χειροτερεύουνε. Και εκεί πατάει στο 15 και στον ΣΥΡΙΖΑ για να εξηγήσει πόσα αμέσω μετά ήρθανε ποιοι ακριβώ. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ο κόσμο δεν ήθελε να βλέπει επενδύσει. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει. Το χρωστάμε στην αριστερά. Δηλαδή, δεν είχαν περάσει αυτή η μουλλή να, να κυβερνήσουν και να γίνουν ρε και να γελάγουμε στα καφενεία με τα σούργελα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Φτάσαμε εδώ διότι κατάλαβε ο ότι αυτά όλα ήταν σούργελα. Και είπα, Να πάμε, πάμε, πάμε με τα άλλα σούργελα. Και, και έγινε αυτή τη διαφορά. Και η Πανταμάν πάμε, πάμε, πάμε με τα άλλα ζούργελα. Και, και είναι αυτή η διαφορά. <σοκλή> και είπα να Πανταμάν πάμε, πάμε, πάμε με τα άλλα ζούργελα. Και, και είναι αυτή τη διαφορά. <σοκλή> η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Thank you, thank you. <laughs> που λένε και τα <laughs> καρτουνάκια εδώ. Ε, ο Άδωνης για την ακρίβεια, θα πούμε τώρα την αμαρτία που διαπράξαμε, λέει ήταν σούργελα η Σιριζέη, γι' αυτό πήγαμε στα άλλα και φαίνεται διαφορά. Αλλά εμείς βάλαμε στα άλλα σούργελα για να έρθει πιο κοντά στην πραγματικότητα, να πατάει σε αυτό που ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σούργιαλα back to back. Αυτό έχουμε πάντα με την επιλογή του ελληνικού λαού. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, Σούργιαλα και εμεί, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψει, να ζυμωθούμε. Για το καλό του τόπου εννοείται και των ψυχικών διαταραχών μα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Λαό, αλφα μέρο, κολλάνε και οι πρώτε διαφημίσει. Πώ θα προσθέσω λίγα λίγο Τι μας είπε τώρα ο Γεωργιάδη, Ότι μιλάει ο υπουργό με την τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριο υπουργό οικονομικών, ο κ. Χατζάκη, ανακοίνωσε ότι ήδη μίλησε με τι τράπεζε και πάμε σε μείωση των προμηθειών. Μια κυβέρνηση που πάει καλά την οικονομία μπορεί με κάτι που να συνοηθεί. Το συζητάνε. Αυτό μου θυμίζει μια αγγελία που είχε βάλει για ένα αυτοκίνητο ένα όπελάστρα τιμή συζητήσιμη. Αυτό το συζητήσαμε.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 Μη συζητήσουμε, δεν λε και εσύ το συζητήσαμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζει κάτι άλλο, ήγεγε και <συσήχα> με τι τράπεζε. Ακριβώ αυτό ο διάλογο έγινε μεταξύ του τραπεζίτη και του οποίουδήποτε με το χατζιδάκι έγινε τραπεζίτη. Θα κάνουμε κάτι. Κάτι, <συσήχα> κάνουμε αυτά. Εντάξει, αν δεν για. Το συζητήσαμε. Αυτό. Τέλο. <συσήχα> αυτά τα μέτρα θα πάρουν. Πάλι προφήτη, εγώ πάλι μπροστά <συσήχα> εγώ. Εννοείται πω 100 κι ο, ο κύριο 100 χρόνια μπροστά. <συσκ>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 Είναι ένα σπίτι που πραγματικά δηλαδή έχει ένα δωματιάκι με κουζίνα. Πώ να τη ζητήσω και τι άφησε να τη κάνω. Όταν αυτή η γυναίκα παίρνει 800 ευρώ. Ε, λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι: δεν αφορά εσένα, αν μα ακούει ο συμμαθητή μου από το 5ο ο Σοκράτη ο Φάμελος, oh. από το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκη. Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση τη χώρα μέσα και έξω από τη Βουλή. Λοιπόν, αγαπητέ Σοκράτη, εάν δε ζητήσετε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 Γεια σα. Γεια σα. Πότε μπορεί να πάρουμε μέρο και είναι εννοεί. Τώρα, τώρα παίρνετε ήδη. Έχετε πάρει μέρο, ήδη, είστε στο μέρο. Ένα βούλεστε κατά τη. Στο μέρο λέω, είσαι στο μέρο. Ναι, αλλά τώρα μιλάει τώρα με κάτω δεκαπέντε. Ε, μιλάει, θα έρθει η δικά σα σειρά, μιλήστε κι εσεί, να δούμε. Μπορώ να πω τώρα. Τώρα τώρα, τώρα πάμε. Θέλω να πω για τον κερίδη και του επιστήμονε τρομάρα του. Άρα η ελκικέ ακόμα εβαίστη και εβάλετε. Κα λέει πολύ καλά ο οπλάτο να σου επιστήμιζο. Και δικαιοσύνη και ηθική είναι πανουργία και κακία. Και τα λέει και ο Βάρνανη σε ένα πήμα πρόλογο που λέει και εσύ τσούλα επιστήμη τη αλήθεια και φροδόχα. Και κάτι άλλο για του δημοσιογράφου, τύπου σκάει και δεν σημαζεύεται το μάρα του. Θα λέει ο Βάρνανη στο πήμα πρόλογο, θα τα λέει και εσύ πρόστιχη πένα και μολύβι του βούρκου λιβανίζεται την πόχα. Αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι πιο πολύ. Λιβανίζουν του βούρκου την πόχα. Και οι επιστήμονε έχουν στο DNA του μέσα οι επιστήμονε τη αγωγή. Οι πολιτικοί έχουν στο DNA τους μέσα το κεμπερισμό. Δέση με ακούσατε. Σας άκουσα, να είστε καλά. όταν θα το... Αύριο, Πώς... αύριο. Να είστε καλά, Παναγιώτης. Γεια. Yeah. Έλα ρε φίλε, συγχύ μεσημεριάτικα. Δεν γίνεται αλλιώ, ποτέ να <μήλεια> συγχύσω το απόγευμα. Μεσημέρι για να το σκοντεύσει με το απόγευμα να πα γέφυνε το βράδυ. Μου ανέβηκε η πίεση, έχω από άλλο το, έλο, το Ούτε! Σα παρακαλώ πολύ, τα... μην λέτε του υπουργού σκουλίκι, άσχετο, άσχετο μα είναι. Ούτε μια τρίχα από τα του Βελουσιώτη δεν είναι όλοι αυτοί. Ούτε μία τίποτα. Τα σκουλίκια συγχύστηκα, θα πάρω κι άλλο χάπι για την πίεση. Έλα τώρα, πάρε κάτι άλλο, κάτι φυτικό. Πρέπει να πάρει χάπι. Τι να πάρω, τι έχει για να ρίχνει την πίεση, Τζατζίκι. Εντάξει μεγάλο, έγινε χ Φάει μία τζατζίκη Η Ελλάδα είναι ζάχαρη Διότι κατάλαβε ακόμα ότι αυτά όλα ήταν ζούργελα Και είπα να μάνα πάμε πάμε με τα άλλα ζούργελα Και έγινε αυτή η διαφορά είπαμε μάνα πάμε, πάμε με τα άλλα σούργελα και έγινε αυτή τη διαφορά ε, βαρέθηκε με τα σούργελα και κάποια στιγμή κόσμος είναι, κοινωνία είναι, δημοκρατία έχουμε επιλογές μπροστά μα. στην Ετεκάλπη όχι αυτά τα σούργελα θέλω τα άλλα σούργελα και αλλάζει σούργελο, πολύ απλό και πολύ ωραίο το διατυπώνει εδώ ο υπουργό μα. ευτυχώς ε, μετά τα τέμπη το έγκλημα των τεμπών έχουμε καμιά δεκαριά ατυχήματα γι' αυτό λέω το ευτυχώς ε, με τρένα. και εντό Αθήνας, μετρό προαστιακό, προαστιακό, και σε διάφορες περιοχές και κυρίως στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και διάφορα περιστατικά παλαβά που συμβαίνουν εκεί. Η κυβέρνηση λειτουργεί και θα ακούσετε τώρα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Οικονόμου, πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας για τη δημιουργία μιας αστυνομίας η οποία θα εποπτεύει τον προεστιακό από Αθήνα υποσκιάτρο και από Αθήνα προς Χαλκίδα και τις, ε, τον ηλεκτρικό που λέγαμε τη Γαμιένα δηλαδή. Μιλάμε για το 25 μέσα. Θα είναι μέσα κομμάτι της αστυνομίας. Οπό, ε, ό, εδώ έχουμε, έχουμε Αστυνομία τρένων. Ναι. Πολύ σωστή επιλογή και πάει τόσο πολύ σε, αυτά τα σου, σε αυτή την κυβέρνηση ότι οτιδήποτε συμβεί ε, κάνει μια αστυνομία. Ό, ό, ό,τι και να έχουμε ω θέμα. Έτσι λοιπόν, τώρα είπε ο κ. Σικονόμο ότι σύντομα θα υπάρξει αστυνομία τρένων. Και θα πηγαίνουν και θα ελέγχουν τι. Αν το βαγόνι πηγαίνει πάνω στι ράγε, Ναι, πήγε εδώ πιο πέρα. Εδώ την άλλη φορά είχε μπει σε λάθο γραμμή. Θα είναι αστυνόμο. Πόσοι αστυνόμοι θα προσληφθούν ε, τώρα αστυνόμοι. Ε, άνδρες, γυναίκες, νέες στολέ, νέα πανηγύρια, του χρυσοχοίδη, εγκαίνια, παραεγκαίνια, οχήματα, κακό, δορυφόρο ντρόν που είναι πολύ της μόδας για να ελέγχουν αν τα τρένα πάνε στις ράγες. Αυτό θα κάνουμε. Που υποτίθεται η υπηρεσία διαφορετική να ελέγχεις την κίνηση των τρένων και τα όσα γίνονται στις γραμμές. Γιατί έχουμε από τη Hellenic Train που, που έχει τα... τους ιρμούς και είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές έχουμε τε, άλλη εταιρεία για το δίκτυο άλλη εταιρεία για τις ε, επισκευές τώρα θα κάνουμε και αστυνομία για όλα αυτά, τουλάχιστον να βάλουν αυτού που είχαν πάρει για τα πανεπιστήμια που απεδείχθη πολύ χρήσιμη και πολύ ωραία ιδέα αυτή η αστυνομία κάθονται μες στα γραφεία αλλά όχι θα προσλάβουμε φαντάζομαι και νιώθω άλλους για τα τρένα που να παίζαν μικροί με τρενάκια θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια ανστυνομικών τρένων από εδώ και πέρα πάει το τρένο πάει τρένο όλο αυτό γενικώ. τα πάνε πάρα πολύ καλά αλλά ως τώρα μέρος δεύτερον η Ελένη Λουκά είμαι. τι είναι πάλι όχι πε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά κάνει λάθος και εγώ δεν τώρα, είμαι τώρα αν μιλάμε για σένα εγώ ήμουν σίγουρο ότι είσαι καλά ρε για κάτι καλά ρε δάκα η που με βρίζετε και λέτε ψέματα εγώ νόμιζα ότι εσείς συγκεκριμένα ότι είσαι πολύ καλά όχι. Δεν Γιατί δεν είσαι καλά. Δεν έχεις δώσει και δικαιώματα. Δεν πέρασε από το μυαλό μου. Πώς. Για πες. Εσύ και εγώ. Εσύ και ο Θήμιος Καλαμούτης. Δεν είμαστε καλά. Και δεν είμαστε έπρεπε... καλά. Πού το στηρίζεις αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είπες συγγνώμη και καλά έκανε. Δεν έπρεπε όμως να σου πω ευχαριστώ πολύ. Γιατί. Έπρεπε να σου πω τι δέχομαι τη συγγνώμη σου. Δεν το όμως. έπρεπε να σου πω, τη δέχομαι τη συγνώμη σου και όχι να σου πω, ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Περαβέ. Και πες το σημείο, Το ίδιο είναι. Δεν εννοούσα να πάω να φωνάσω απέναντι σε αυτό το σατανικό διαβολικό έργο που έχεις. Το δικό μου έργο. Θα πάω, που έβολε την ιδέα να πάω να απ' έξω. Θα του κάνω το χατήρι, θα πάω να φωνάσω. Εγώ εννοούσα ότι θα σε πιάνανε αυτό το Α, Μάλω, κατάλαβα. Και ήξερα πολύ σουλά, θα οδηγούσα του αστυνομικού να σε συμπεριλάμβανανε πάνω στη σκηνή. Η διάρκεια του. Α, έτσι το, το φανταστή. Έχει γίνει και στο yeah. Jim Μόρισον το ίδιο. Το δέχομαι. Faces look ugly when you're alone. Katalava. Katalava. Είμαστε καθόλου καλά. Εστο σύμβολο με όλα αυτά τα πράγματα και τη 18 Δεκέμβρη, ό,τι κάνει κάτω πριν την παράσταση για να διαφημιστεί, δεν λοιπόν. Δεν τελείωσα, σου λέω, βρε. Δεν τελείωσα, τελείωσα. εγώ, μη σου πω πού. Λοιπόν, τελείωσα. Δεν τελείωσα. Όχι. Λέγεται. Δεν Λέγε... τολμήσει κάποιο να σου αφήσει να πει ψέματα και τσκοπαδίε για μένα. Όταν το ακούσα το αμέσως. Αμέσως. Λέ, θα το κλείσει αμέσω. Αμέσω. Αμέσω, τώρα έχω συμμορφωθεί, δεν, δεν γίνεται. Δεν δεχόμαστε αυτά τα ψέματα και τσκοπαδίε. Δεν συνενούμε σε αυτά. Ωραία. αν μου δείξει στοιχεία, μου δείξει φωτογραφία. Φωτογραφικό υλικό. Αλλιώ τι μείνει τι έρχεται! Αν μου δείξει φωτογραφικό υλικό κάτι εκεί που το κάνετε. Εκεί τις σκηνή δεν χρειάζεται να σε σιραβούν. Τα παραπολιτικά είστε ζωντανά! Και εκεί και ο τίμιο. Η αστυνομία θα έρθει εκεί το ραδιόφωνο. Και μην μου το κάνει ξέρω εδώ τώρα. Πάνω που είχα φτιαχτεί με τη σκηνή τώρα να πάω λίγο σαν τον Τζιμάκο των το Μόρισον Ε, μου το χάλασες τόσο τόσο τόσο τόσο τόσο... Εντάξει, έλα, έλα, γεια, γεια, γεια. Δε, Έλα, την πάντρα εγώ παρμένω. Α, την πάντρα σε εγώ παρμένω. Έλα, τι θες? Έλα σου, αυτό το διαφημιστικό που εισκάλλει, ο άλλος που είσαι εσύ και ο άλλος με τη λεφτή φωνή, δεν είναι ο άλλος, είναι όλα τα λεφτά. Πάλι εγώ είμαι. Θα του πεις ότι ακούς παγαπολιτικά 90,1. Θα πω ότι γουστάρω! Τι? Αυτό ήταν! Θα υποφέραζε! Μη, Τι με σκοτώνει! Σε παρακαλώ! εσύ είσαι Απλά τα σφίγγω με ένα λαστιχάκι όπως ο Άδωνη. Για να βγαίνει τσιριχτή η φωνή, ευνούχηك. Τι λαστιχάρω! Ακούγεται αλλιώ, δεν τη φωνή του Άδωνη, Αυτό ακριβώς. Τα σφίγγω σου με ένα λαστιχάκι. Σε εσύ! Δεν το Μεγάλο Ε, τώρα θα με πάντων. έλα, Ναι μιλάτε και για το στεγαστικό Μι Μιλάμε το... Μιλάμε Για το, για το εάν, στεγαστικό πες, Και πάλι Άνα. Μην <μίγλες> Να περάσω τώρα Το στα στεγαστικό τι σε νοιάζει. Εδώ θα μείνει. Στον άρη θα μείνει. Να μιλήσουμε για τα δάνεια στον άρημα. Αυτό που μαβαινε με τη στόλο χωρί. Το παρελάρη στο δικό βλέπω. Με τι ψηλέ άσπρε έχει τρία βιβλία να τα βλέπουν όλοι. Λέγεται Δεν το έχω Λέκε με τα ονόματα. Δεν θυμάμαι ονόματα. 1, ονόματα. 2, να εκεί την πατάω. 2, 3. Να, 2, 3. Να, μέχρι το τρία ξέρω. Λοιπόν, έλα γεια. Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά η Ελένη Λουκάν να μας πει να πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά είναι είδηση αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας έχουν πέσει νότες από κάτω είναι η πυρόγα ερωτικό λέγεται εδώ τη χαρούλα Αλεξίου η οποία πρώτη αυτή το τραγούδι σε μια συναυλία το 1981 του Θάνου Μικρούτσικου μετά αμείς το μάθαμε όλοι από τον Μανώλη Μητσιά φεύγεις και γυρίζει τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των βυσιγωτών αυτό γιατί τους στίχους έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίο που έφυγε σαν σήμερα το 2012 Έτσι σας αποχαιρετούμε, ε, το κόψαμε το τραγούδι δεν έχουμε χρόνο, δεσμεύουμε να το παίξουμε την πέμπτη που έχουμε περισσότερο χρόνο λοιπόν, δέσμευση και εμείς όπως όλοι, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, Μαγκαζίνω σε λίγο με το Γιώργο Πιέρο εμείς τα άλλα, αύριο γεια σας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 Και δεν υπάρχουν άλλοι που δίνουν 500 ευρώ μια καρσονιέρα με μουχλα. Πρέπει να γίνω σαν αυτού, δηλαδή. Και εγώ σκέφτηκα κάτι, δεν θα μπορούσε το κράτο να φτιάξει εργατικέ πολυκατοικίε, τι οποίε δεν θα τι δίνει. Γιατί μπορεί αυτό που παίρνει την εργατική πολυκατοικία, ο γιο του να γίνει μεταποδοσφαιριστή, να γίνει τραγουδιστή, να βγάζει του κόσμου τα λεφτά. Γιατί να του μείνει το σπίτι. Το σπίτι μετά πρέπει να πηγαίνει σαν φτωχό. Να φτιάξει λοιπόν σε περιοχέ που υπάρχει χώρο εργατικέ πολυκατοικίε και να πηγαίνει ο κόσμο να νοικιάζει. Γι' αυτό θα ρίξει τα νίκια. Δεν το σκέφτονται αυτό ή δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν θέλουν να το κάνουνε. Δεν Είναι ε, απλά ας... τα πράγματα. Τι κάνεις. Καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν επικοινωνούμε δεν ακούμε. Εγώ ε... αυτό ε. υπέθεσα. Ε, εντάξει, έχεις τα δικιά σου. Ε, να μην έχω. Να μην το ξεχάσω, μία παράσταση έχει ακόμα την επόμενη τετάρτη, Ναι, στις 18 του μήνα. Και έχουμε κι άλλε ή ακόμα δεν ξέρεις. Αυτές είναι τώρα. Ε, εντάξει, άντε με το καλό και οι επόμενε. Αματίστε να κρίνετε τους εξογινούς. Αποχρόνια τους. Πού τους θα... έχουμε. Α, κατά το χαλί, ναι. Πρόινε που. Ελαχώς τα χαλιά. Θα τα τη λύξουμε. του Καναδά. Μιλάει ότι οι κυβερνήσεις κάνουν και παζάρια. Πού τους κρίνουνε πες μου. Πού βρίσκονται Τε όχι μόνον. Να... κανονικά. Μας δίνουν όχι. Όχι, θα σε ρωτάω φας. Δεν έχει κουβενταλιος. Πού, πού, πού, πού τους κρίνουνε; 351 Άσε τα 51. Πού τους κρίνουνε; Μεσέδους αν καρυ ενέργεια, εκεί δεν. Ελα μορι. Έλα μανιλούλού. Τέλο να φεγάμε πίσω πάλι, έτσι. Πάλι τα ίδια κάνει. Μόρι που τάνα, πάλι τα ίδια κάνει. Βγάλει ανθρώπου και με βρίσκουν. Όχι, σε υπερασπίστηκα. Την υπερασπίστηκε τρε αρχίδι, λοιπόν. Ήπα να μην λέει έτσι. Το πάμε. Ναι, ναι, λοιπόν. Η παπάρα καταρχήν στον κόσμο του δανού. Πρώτον και δεύτερον. Πε ρε μαλάκα κομμούνη. Εσύ σκοτώνατε του δικού ανθρώπου. Δεν θα τον βγάλει για τσαχύδι. Ούτε την άλλη φορά με βγάλε. Είσαι μονόνο παν, το ξέρω. Αλλά ρε μαλακα κομμούνη. Κάτσε και εί Είμαστε προχωρημένοι άνθρωποι, πάμε μπροστά! Εσείς είσαστε στο 1800 κολλημένοι μαλάκες γιατί την παπάκα ραφάξη τη στον κο***ο σου και κάθε στην Ανία και άλλη γραμμίσου! Αν δεν το βγάλεις, σε γαμάω. Δεν το βγάζω! Εγώ μόνο να το βγάλεις για να σε γραμμίσω! Γι' αυτό δεν το βγάζω, εγώ φταίω τώρα! Ευελπιστή που θα πάει... Δεν είναι, είναι αυτό, θα... μου πέταξες το σοκολατάκι τώρα, καταλαβες! Βαλά. Καταθαπάει ο κασελάκι στη Νέα Δημοκρατία και με καλέσεις τότε θα τα πούω από κοντά Να το, άντε, περιμένω Ήρθα από μακριά, να προσφέρω ό,τι μπορούσα για μια πιο δίκη κοινωνία Αποστήρι μου, θέλω να κάνω μια κολοτούμπα για να σώσω τη χώρα Κάνε και εσύ, κάνει και άλλο σίγα Αλλά αυτή η δραματοποίηση Του δημοψηφίσματο που ήταν η στιγμή τη εωτερία τη χώρα και κάποιοι το ονομάσανε Κολοτούμπα. Υπάρχουν τρία προβληματάκια. Τι, πρώτον. Αυτά δεν μπορώ που αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δεύτερον, δεν μου το επιτρέπει η ταξική μου συνείδηση. Οχο, τρίτον, είμαι... αυτά τα κολλήματα να μην είχατε. Τρίτον, δεν είμαι πρωθυπουργό. Ούτω άλλο ήταν. Άλλοι αποφασίζανε. Ναι, Τύπη ήτανε πρωθυπουργό. Τύπη, ναι.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 Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα!